ο εγώ να σκεφτώ εάν συμφωνώ ή θέλω να προσποιηθώ ότι το ζω κάθε μέρα που παρατηρώ μια γραμμή γεγονότων, μια λίστα κινήσεων, μια δέσμη συμπολογισμών διότι στη πλευρά μου αποκτούν ρόλο όσοι έχουν δηλαδή διατηρούν ευθύνη αντική, με αντικείμενο αντιτρήσει ζημιών εντό και εκτό οικοπαίδου.